Ελληνικά παραμύθια Ο Νάνος Μια φορά και ένα καιρό Στο βασίλειο της Παραντόνια. Ζούσε ο βασιλιάς Μάρκους Και η αγάπη του για τα μήλα Ήταν γνωστή στο βασίλειο Έτρωγε μήλα όλη μέρα Και δεν τα μοιραζόταν Ούτε με την αγαπημένη του κόρη Την πριγκίπης Άλμα Ξέρεις ότι σε αγαπάω, Άλμα, αλλά η αγάπη μου για τα μήλα είναι μεγαλύτερη όμως. Αυτό δεν είναι δίκιο, πατέρα. Μόνο μια δαγκονιά ζήτησα. Μικρή μου, ακόμη και αν το ήθελα, δεν μπορώ να το κάνω και ξέρεις το λόγο, γιατί ο μεγάλος... Ναι, ναι, ξέρω... Γιατί ο μεγάλος κακός μάγος έκανε ένα ξόρκι στα δέντρα του κήπου σου Και όποιος φάει ένα μήλο θα συρθεί ως τον κάτω κόσμο Ναι, το έχω ακούσει ένα εκατομμύριο φορές Ω, oh, ωραίο Μα, πατέρα mm, Άσε με να, να φάω με την ησυχία μου mm. mm. Ό,τι και να γίνει, εγώ σήμερα θα φάω ένα από τα μήλα το απόγευμα όταν ο βασιλιάς έπαιρνε έναν υπνάκο η πριγκίπης άλμα πήρε το χρυσό της παιχνίδι και πήγε κοντά στον κήπο όπου στέκονταν οι φρουροί κρύφτηκε και άφησε το παιχνίδι κάτω άρχισε αμέσως να χειροκροτά και να πηγαίνει προς τους φρουρούς αλλά προς έκπληξή της κανείς δεν κουνήθηκε το παιχνίδι σταμάτησε δίπλα σε έναν άνθρωπο όταν κοίταξε πάνω είδε έναν άντρα αντιμένο σαν πρίγκιπα, που φορούσε ένα στέμα κατάλαβε αμέσως ότι ήταν ο πρίγκιπας δυνατός που είχε έρθει να ζητήσει το χέρι της εγάμου. η πριγκίπης Άλμα έτρεξε αμέσως στο παλάτι εκείνη τη μέρα ο βασιλιάς Μάρκους και ο πρίγκιπας δυνατός μιλούσαν και οι πειρέτριε συνόδευσαν την Άλμα «Ω, κοίτα, η κόρη μου Άλμα! Από εδώ ο πρίγκιπας δυνατός του βασιλείου Ρεσταν!» «Πώς είστε, πριγκίπισσα Άλμα!» «Α, είμαι καλά! Ευχαριστώ!» «Φαίνεται πως θα τα πάτε καλά εσείς οι δύο!» «Κόρη μου, γιατί δεν δείχνει τον πρίγκιπα το όμορφο βασιλείο μας!» «Φυσικά, πατέρα!» Όταν η πριγκίψα και ο πρίγκιπας βγήκαν από το κάστρο και πήγαν προς τον κήπο, η άλμα ρώτησε. «Γιατί σε λένε πρίγκιπα δυνατό» «Αααα, oh, γιατί είμαι ο πιο δυνατός πρίγκιπας του κόσμου» «Έχω φυλακίσει δράκους, έκανα λιοντάρια να υποκληθούν μπροστά μου και έχω νικήσει στρατόα παρκούδες» Είμαι ο δυνατότερος άνθρωπο τη γη! Παπα! Είναι πολύ φαντασμένος! Ο, Αλήθεια! Τότε είμαι η πιο τυχερή πριγκίπισσα στον κόσμο που σε βλέπω και αφού είσαι τόσο γενναίος και ήρθες να με ζητήσει σε γάμο θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη πριν πω το «Ναι!» Μα φυσικά! Βλέπεις τις μηλιές εκεί πέρα, εκεί! Ναι! Θέλω μονάχα να φάω ένα από τα μήλα από εκείνα τα δέντρα! Θα είχες την καλοσύνη να μου φέρεις ένα! Αυτό είναι όλο! <χαχαχα> ναι, θα σου φέρω ένα μήλο! Έλα! Όταν η πριγκίπισσα και ο πριγκίπας πλησιάσαν τα δέντρα... Σταμάτησαν Πριγκίπισσά μου, αυτό το μέρος είναι απαγορευμένο με εντολή του βασιλιά Πώς τολμάς. Ο άντρα έβγαλε το κράνος του και κοίταξε στα μάτια τον πρίγκιπα δυνατό Η άλμα ξαφνιάστηκε πάρα πολύ από την ομορφιά του σε εδώ είναι σωστός, πρίγκιπας!» «Ακολουθώ τις εντολές του βασιλιά, κύριε!» «Ει, <Εσ <reacting> επιρρέντη! Ε, βασί!» <ΛΣ> Τότε τους διέκοψε η πριγκίπης Άλμα. «Α, πρίγκιπα δυνατέ! Άφησέ τον! Πιστεύω ότι η επιθυμία μου να φάω ένα μήλο! Θα μείνει ανεκπληρώτη!» Αυτό συγκίνησε τους <ΛΣ> δύο άντρες... Που δεν κατάλαβαν ότι η πριγκίπισσα προσποιούνταν Ο πριγκίπισσα μην το λέτε αυτό παρακαλώ Δεν θέλω να θυμώσω το βασιλιά μου Μα δεν θα το μάθει Άσε τον πρίγκιπα δυνατό να κόψει ένα μήλο και θα φύγουμε Το σκέφτηκε λίγο και μετά έγνεψε Εντάξει μόνο ένα όμως δεν είναι γλύκας. Ο πρίγκιπας πλησίασε ένα δέντρο και έπιασε ένα μήλο που μπορούσε να φτάσει. Μόλις η απίρε πήρε το μήλο, το δάγκωσε και το απόλαυσε. Mm, το πιο νόστιμο μήλο που έχω φάει ποτέ! Σαφνικά εμφανίστηκε ένας δράκος από το έδαφος. Έπιασε την πριγκίπισσα και εξαφανίστηκε. Ο πρίγκιπας δυνατός και ο φρουρός ξαφνιάστηκαν. Έγιναν όλα τόσο γρήγορα που κανείς από τους φρουρούς δεν είχε χρόνο να αντιδράσει. Τότε ο βασιλιάς ήρθε τρέχοντα στον κήπο, γιατί είχε ακούσει το βρυχιδμό του δράκου. «Άλμα, είσαι καλά! Πού είναι η άλμα? Πού είναι η κόρη μου?» Ο πρίγκιπας δυνατός εξήγησε τα πάντα στον βασιλιά, ο οποίος θύμωσε πολύ. «Εσύ, πώς τολμάς να την αφήνεις να τρώει μήλα! Βασιλιά μου, ζητάω γνώμη. Αλλά η πριγκίπης ήταν λυπημένη και ήθελε μόνο μία ταγκονιά από το μήλο. Ε, ένιωσα άσχημα! Ανόητε! νομίζεις πως ήταν εύκολο να της λέω όχι τόσα χρόνια! Ο κήπο είναι καταραμένος! Τι εννοείς, βασιλιά μου! Ο μεγάλος κακός μάγος με καταράστηκε χρόνια πριν όταν κυνηγούσα στο δάσος. Πάτησα στο πιάτο με τα μήλα του κατά λάθο και με καταράστηκε να τρώω μονάχα μήλα για όλη μου τη ζωή αλλιώς οι μου θα υποφέρουν και ο δράκος θα τους σκότωνε όλους και αν κανείς άλλος έτρωγε μήλα από τον κήπο, ο δράκος θα τους έπαιρνε μακριά Ο φρουρός μετάνιωσε που άφησε την πριγκίπισσα να φάει το μήλο Μήπως υπάρχει κάποιος τρόπος να λύσουμε επιτέλους τα μάγια μεγαλειότατε Η κατάρα δεν μπορεί να λυθεί εκτός αν το κάνει ο ίδιος ο μάγος Και δεν μπορώ να πατήσω καν στο δάσος του γιατί το βασίλειό μου θα γίνει όλος τάχτη Βασιλιά μου δώσε μου μια ευκαιρία σε παρακαλώ Τα πάω στο δάσος να τη φέρω πίσω Πολύ καλά! Αλλά πάρε το πρίγκιπα δυνατό μαζί σου! Είναι πολύ γενναίος άνδρας! Ε, βασικά, σκεφτόμουν ότι... Φυσικά! Δεν θα μπορούσε να το κάνω όλο μόναχος. Και έτσι ξεκίνησαν στα άλογά τους χωρί στρατό, για να μην εξαγριώσουν τον μάγο! Βίδευαν για μέρε Όταν έφτασαν εκεί που ζούσε ο μάγος Στο δάσο. Ξεκαβαλικέψαν Και αργά αλλά σταθερά Προχώρησαν Για να μην κάνουν κανέναν ήχο Ο μάγος καθόταν έξω από μια σπηλιά Και διαλογιζόταν Οι δύο άντρες τον προσπέρασαν πολύ προσεκτικά και μπήκαν στη σπηλιά. Μέσα ήταν πίσσα σκοτάδι και μόνο τα μάτια τους φαίνονταν. Συνέχισαν να περπατούν. Ώσπου έφτασαν σε ένα μέρος όπου είχε φως. Όταν πλησίασαν στο φως, είδαν την πριγκίπισσα Άλμα και τον δράκο που κοιμόταν. Κοίτα, νάτι! Ήταν όμως πολύ αργά γιατί ο δράκος άνοιξε τα μάτια του και τους κοίταξε Όταν είδε τους δύο άντρες και δυνατά Ρέξε, αλλιώς θα πληγώσει την πριγκή μισσα Έτρεξαν ε, όσο πιο γρήγορα μπορούσαν Όταν βγήκαν από τη σπουλιά Ξέφυγαν μέσα από ένα θάμνο και όταν απομακρύνθηκαν από τη σπηλιά έκασαν σε ένα δέντρο να πάρουν μια ανάσα Λαχανιασμένος ο πρίγκιπας δυνατός έβγαλε ένα κομμάτι ψωμί Συγγνώμη Αλλά πεινάω πολύ και πρέπει να φάστε εσύ Έχουμε μέρες να φάμε ο φρουρός συμφώνησε και ο πρίγκιπας του έδωσε το ψωμί. Όταν έσκυψε να πάρει κι άλλο, ένα ξωτικό εμφανίστηκε μπροστά τους από το πουθενά. Α, ποιος είσαι εσύ! Μη φοβάστε! Είμαι μονάχα ένα ξωτικό, ο Ελφάνζο! Και πεινάω πάρα πολύ! Κύριε, μπορώ να έχω το ψωμί σας παρακαλώ! Ο φρουρός του το έδωσε, αλλά ο Ελφάνζο το άφησε να πέσει. Ο κύριε, σας παρακαλώ, σηκώστε το μου και δώστε το μου ξανά! Γιατί δεν το σηκώνει μόνο σου! Αν δεν θες ούτε αυτό το κόπο να κάνεις για να καταφέρεις να φας, τότε δεν σου αξίζει να το έχεις!» Όταν το είπε, το ξωτικό μεταμορφώθηκε σε έναν όμορφο άντρα. Οι δύο άντρε ξαφνιάστηκαν. Ω ευχαριστώ πολύ, στρατιώτη! Με λένε Φάνζο και είμαι ο του Μάγου. Πριν πολλά χρόνια, ο θείο μου που θυμώνει πάρα πολύ εύκολα έκανε μάγια σε μένα και τη γυναίκα μου. Και έκανε εμένα ξωτικό και τη γυναίκα μου δράκο. Αργότερα, όταν ηρέμησε, προσπάθησε να ανατρέψει το ξόρκι δίνοντά μα τα πιο γλυκά μήλα του κόσμου αλλά ένας βασιλιάς που κυνηγούσε εκεί, πάτησε στο πιάτο και τα χάλασε. Αυτός είναι ο βασιλιάς! Πες μας όμως, πώς θα λύθουν τα μάγια! Εμ, κοίταξε στη μαγική του σφαίρα και είπε ότι μια μέρα θα ερχόταν ένα στρατιώτης που δεν θα λυποταν ένα ξωτικό. Τότε τα ξόρκια θα λύνονταν αμέσως και θα ξαναέπαιρνα πάλι την ανθρώπινη μου μορφή. Όμως... Όμω τι Όμως για να λυθούν τα μάγια για τη γυναίκα μου Πρέπει να θυσιαστείτε δυστυχώ μπροστά σε εκείνη Συγνώμη, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να σώσετε την πριγκίπισσα Είμαι έτοιμος, τα πάτε και το βασιλιά μας Ο φρουρός μπήκε στη σπηλιά Η δράκη ξύπνησε Ακούγοντας τα βήματά του και βρυχήθηκε. Ο φρουρός στάθηκε μπροστά στο δράκο Τότε η πριγκίπισσα Άλμα άνοιξε αργά τα μάτια της Ο φρουρός δεν είδε την πριγκίπισσα να ξυπνά και είπε στο δράκο Ήρθα εδώ μπροστά σου για να θυσιάσω τον εαυτό μου για να ξαναγίνεις άνθρωπος και να μπορέσει επιτέλους η πριγκίπισσα να γυρίσει πίσω στο βασίλειό τη. Με τα λόγια αυτά υποκλίθηκε και ξαφνικά μια λάμψη εμφανίστηκε. Όταν κοίταξε πάνω, είδε ότι ο δράκος είχε γίνει πλέον μια όμορφη γυναίκα μαζί με την πριγκίπισσα Άλμα. «Πριγκίπισσα Άλμα, ευτυχώς που είσαι καλά!» Ο πρίγκιπης Άλμα έτρεξε στο φρουρό που την αγκάλιασε Μέσωσε σ' αγαπάω» Τότε, ο πρίγκιπας Δυνατός, ο Φάνζο και ο Μάγος ήρθαν τρέχοντας και είδαν ότι ο δράκος έλειπε Η γυναίκα του Φάνζο, η Βαλίνα, τον αγκάλιασε σφιχτά Ο πρίγκιπας Δυνατός κατάλαβε ότι η Άλμα αγαπούσε το φρουρό και όχι εκείνον Χαμογέλασε γιατί δεν τον ενοχλούσε αυτό Λοιπόν, δεν έκανα τίποτα για να κερδίσω την καρδιά της Εκείνος την αξίζει περισσότερα από μένα Ο μάγος τους ευλόγησε όλους Ο πρίγκιπας δυνατός αποχαιρέτησε το φρουρό και την πριγκίπη Σάλμα Σε εσάς τους δύο βρήκα τους καλύτερους μου φίλους Αντίο με τα λόγια αυτά έφυγε Ο Φρουρός και η πριγκίπισσα Άλμα επέστρεψαν στο βασίλειο Και ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε Ανακοίνωσε έναν μεγάλο γάμο Και σύντομα η πριγκίπισσα Άλμα και ο Φρουρός παντρεύτηκαν Ο κήπος με τις μιλιέ δεν ήταν πια καταραμένος Και ήταν ανοιχτός για όλα το βασίλειο Όσο για το βασιλιά Μάρκους, λοιπόν, έφαγε ένα μάγκο και το ευχαριστήθηκε με όλη του την ψυχή. Τέλος! <Τι>